Μια άλληση, άλληση πιο πολύ. Κιο δικαστή, το δικάστη στον νόμο. Κιο δικαστή, το δικάστη στον νόμο. Καλό. Κιο δικαστή, το δικάστη στον νόμο. Ζήμεν. Αν κάτι έχει, ο δικαστή είναι το νόμο. Έτσι πορεύεται, απεδείχθηκε με την συγκεκριμένη υπόθεση Έχει αποδειχθεί δικά τα τελευταία 3-3,5 χρόνια Περιτράνος ότι ο δικαστής κινείται με βάση το νόμο Και υπάρχει ισονομία έτσι όπως ορίζεται και στο Σύνταγμα Υπάρχουν οι νόμοι για όλους Όλοι έχουν την ίδια αντιμετώπιση γιατί είναι τυφλή Φοράει αυτό το μαντήλι εκεί στα μάτια Και δεν μπορεί να καταλάβει, δεν βλέπει τι γίνεται, εκτό αν ανήκει στι Ζήμε. Οπότε παραγράφεσαι μέσα σε 15 χρόνια, γιατί δεν προχώρησαν οι διαδικασίε που να προλάβουν σε 15 χρόνια να τρέξουν την κορυφαία υπόθεση σκανδάλου στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Να τα αφήσουμε αυτά στην άκρη. Τώρα με του δικαστέ έχουμε και εμεί απαιτήσει από την αστική δικαιοσύνη να λειτουργήσει ω δικαιοσύνη. Φρούδε ελπίδε και αυταπάτε. Να πάμε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Καλό μεσημέρι. Ο Κυριάκο Μτσοτάκη, ικτρά με τα νόητου, συνεχίζει στο δρόμο του ψέυου και τη αερολογία, υποτιμώντα τόσο την δημοσίνη όσο και την εμπειρία των πολιτών τη χώρα μα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης Ικτρά μετανόητος Συνεχίζει στο δρόμο του ψεύδους Και της αερολογίας Ε και, απαντώ εγώ Ο τελευταίος είναι ο Ερντογάν Ο οποίος λέει κατάλαβε σου ρουκλεμέ Το έλεγε σε μια ομιλία του προχθές Μα είπε σουρουκλεμέδε, ο Ερντογάν αυτό είναι αιτία πολέμου. Και λίγο πριν είναι ο κυβερνητικό εκπρόσωπο που είπε μια αλήθεια για τον Κυριακό Μητσοτάκη. Ότι λέει ψεύδι και αερολογίε. Εγώ διαφωνώ, αλλά αυτό το λέει ο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Και λίγο πριν είναι όλα τα dbdbdb των ελληνικών τραγουδιών. Από Ξανθή Περάκη, Μελίνα Μερκούρι και Ελπίδα. Δεν λέει ψέματα και κυρίω δεν λέει αερολογίε ο Κυριακό Μητσοτάκη. Κανείς εθνικός προϋπολογισμός σε καμία χώρα δεν είναι σε θέση να καλύψει ένα πρωτοφανές κύμα στο το οποίο διαπερνά ε, τα σύνορα. Απαιτούνται εκτός από τις εθνικές πολιτικές και τολμηρές ευρωπαϊκές αποφάσεις. Από την άλλη πλευρά, νοικοκυριά και επιχειρήσεις χρειάζονται... Στήριξη, σημαντική. Ένα αρχίδι. Μπατά, Να Αναφερθώ και στο πρόσφατο δημοσίευμα των Financial Times ε, που μιλά για οικονομικό θαύμα ως προς τις αποδόσεις της ελληνικής οικονομίας. Για οικονομικό θαύμα. <Πα> τά, Έχουμε θαύμα, Σουρκλεμέδε. Όπω ακούσατε, το λέει ο Κυριάκο Μητσοτάκη, Financial Times. Αλλά το επικαλείται, άρα το αποδέχεται. Τελευταία φορά σε αυτόν τον τόπο που κάποιο μίλησε για οικονομικό θαύμα ήταν μερικού μήνε πριν μπούμε στα μνημόνια. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει. Θα σας φανεί ίσως περίεργο που θα το πω, οικονομικό θαύμα. Τι πράγμα, τι Α, πες? Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει οικονομικό θαύμα. Που μιλάει για οικονομικό θαύμα. Μας κόψαν απόψε το φως Αφού τον πιστέψατε, καλά να πάθετε Δεν θα χει τη διευτυχώς Παιδιά, θα πέσει τηλεόρας, θα σπάσει τηλεόρας σήμερα Δεν θα χει τη διευτυχώς Μας κόψαν απόψε το, το φως Καύριν η νύχτα στα βούνα okay. Δεν θα είναι απόψε τα στέργια Να φέγγουνε χείλη και λέμαργα χέρια Πω πω πω Να ανάψει φωτιά Καλά να τους έχει ο Θεός Να ανάψουμε μια λαμπάδα στο Μητσοτάκι Καλά να τους έχει ο Θεός Που κόψαν απόψε το φως Πώς βλέπεις λοιπόν φίλε μου Αρίστο Μάδρα και άρακλα, πώς θα τα δείκαλε τον καβάδι Έτσι λοιπόν πάμε για οικονομικό θαύμα Το λένε Financial Times που ξέρουν πολλά πράγματα Ξέρουν τα πάνω, τα κάτω, τα πίσω γεγονότα Και αυτό μας τον ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Ο προηγούμενος που είχε πει για θαύμα ήταν ο Καραμαλής Επί πρωθυπουργία του, όντω συνετελέστηκε το θαύμα, και αμέσω μετά ξεκίνησε το πρώτο, δεύτερο, τρίτο μνημόνιο. Και έχουμε και ουρά από ότι φαίνεται όταν του ακούτε να λένε για θαύμα. Προστατευτείτε. Την ίδια ώρα που λένε αυτοί για θαύμα, δεν ξέρουμε αν θα έχουμε ρεύμα. Είναι ένα θέμα αυτό. Γι' αυτό και η Μαρινέλα και ο Χατζή. Με το περίφημο φω. Και γενικώ με την ενέργεια έχουμε θέματα, όπω μα λέει ο κύριο Οικόνομου. Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα. Έχει την ακριβότερη ηλεκτρική ενέργεια στην Ευρώπη Στα χέρια μου τρέμει σαν Να σε έχει καλά ο Θεός Θα κάνουμε το σταυρό μας Θα Στα πρέπει λουλούδια να στείλω σε αυτού που μας κόψαν το φως Στεφάνιας και καλά να τους έχει Θεός Μας κόψαν να το φως Μαύρη μαυρίλα Μας κόψαν να το φως ε, καλά, να Α, καλά να τους έχει ο Θεός Θεόσταλτε κύριε προσπουργέ Μας κόψαν να το φως Λάμπα μια λάμπα, μια λάμπα. Yeah. Παιδιά, παιδιά, λάμπα Έτσι λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο τη οικονομία, εμεί εδώ έχουμε ξεκινήσει εμεί. Η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία που παίρνουν τηλέφωνα οι υπαλληλίτε, ο κύριο Ανδρέα ο συγκεκριμένο υπάλληλο, και ενημερώνει και οικίε αλλά τελικά και εταιρείε για τα μέτρα περιορισμού. Ναι. ναι. Καλησπέρα. Ανδρέα Νικολακάκη λέγομαι από το Υπουργείο Ενέργεια τηλεφωνώ. Ναι. Ενημερώνουμε για μέτρα εξοικονόμηση ενέργεια. ναι, έχετε καλέσει όμω εταιρεία. Και για τι εταιρείε αφορά αυτό. Και τι εταιρείε και τα σπίτια. Ναι, απλά έχετε καλέσει η συγκεκριμένη συνάδελφο. Εσείς τι είστε, η γραμματεία. Ναι. Να μην τα από σε εσά και να τα μεταφέρετε στην υπόλοιπη εταιρεία. Εγώ. Όχι, έχουμε τμήμα ενέργεια. Και εμεί το τμήμα ενέργεια Ναι, αλλά έχετε καλέσει άλλον άνθρωπο. Αυτό, ε, αυτό εξηγώ. Είμαστε στο ίδιο θα... τμήμα, απλά σε άλλα κτίρια. Όχι, μιλάω για marketing αυτή τη στιγμή. Το τμήμα ενέργειας είπατε γι' αυτό. Όχι, λέω ότι πρέπει να μιλήσετε με το τμήμα ενέργειας. Ε, ποιο είναι το τμήμα ενέργειας. Να σα συνδέσω με τη Γραμματεία της διεύθυνση ανάπτυξη ή να σα συνδέσει με τον αντίστοιχο συνάδελφο. Γραμματεία είπατε ανάπτυξης. Ναι. Και είστε πολύ οργανωμένη εταιρεία Σαν την κυβέρνηση είστε κι εσείς, έτσι Έχετε ναι, πολλά ναι, τμήματα δέδιο, και υποτμήματα <laughs> Ένα τέτοιο πράγμα Μισό λεπτάκι, μισό λεπτό αριστώ. Να είστε καλά, γεια σας. γεια σας Καλησπέρα, άκουε την υπέροχη μουσική σας και ταξίδευα <laughs> Το τμήμα ενέργειας είναι εκεί Ε, όχι, είναι, είναι η γραμματεία της διεθνή Ανάπτυξης. Π, πείτε μου για να άμα είναι να σας, να σας δώσω το, τον αρμόδιο. Εγώ θέλετε. αρμόδιος υπάλληλο είμαι του Υπουργείου Ενέργειας από το τμήμα okay. της Οικονόμησης Ενέργειας. Μάλιστα. Έχετε ναι. μιλήσει με κάποιον από εδώ, εννοείται. Με, με τη γραμματεία μίλαγα που μου είπε ότι θα με συνδέσει με το τμήμα ανάπτυξη και μετά okay. το, με, στο τμήμα ενέργεια το αντίστοιχο το δικό σα. Okay. Δεν ξέρω, έχω μπερδευτεί κι εγώ με τόσα τμήματα. Περιμένετε Είστε... μισό λεπτό να σα να σας δώσω την περισταμένη στο τμήμα ενέργεια τότε. Βεβαίω. Μισό... Να μιλήσουμε μισόλεπτα. με τα Ενώ να μιλήσουμε στο ίδιο επίπεδο. Ναι, ναι, ναι. Τι αφορά. Μέτρα εξοικονόμηση ενέργεια. Ναι, μισό λεπτό παρακαλώ. <ΣΣ> Καλό. Ε, καλησπέρα. Ξανά ακούγα την υπέροχη μουσική σας και ξαναταξίδευα. Αρδρέας Νικολακάκης, λέγουμε, από το Υπουργείο Ενέργειας ε, τηλεφωνώ. Με έχουν συνδέσει με διάφορα τμήματα. Εγώ είμαι από το τμήμα εξοικονόμησης ενέργειας και εσείς το ίδιο είστε. Ε, μάλιστα. Άρα μιλάμε επί ίσης sorry. Ναι. <laughs> μάλιστα. Ε, είστε στη μεταμόρφωση σωστά. Μάλιστα. Ναι. Κοιτάξτε, ε, η κυβέρνηση έχει κάποια μέτρα για εξοικονόμηση ενέργειας. Είναι σαν σύνθημα αυτό να μεταμορφωθούμε όλοι οι πολίτες ναι. σε σκρούτς. Δηλαδή να κάνουμε πολλή οικονομία... Ναι. Να μην γκέμε ρεύμα για τίποτα περιττό πέρα από τα βασικά. Οπότε τα air conditioning κλειστά ήταν. Τα φώτα επίση. Τι άλλο έχετε τώρα στην εταιρεία που μπορεί να καταναλώνει πολύ ενέργεια. Οι εκτυπωτέ. Mm -hmm. Να μην εκτυπώνουμε περιττά πράγματα. Γιατί πολλοί πάλι εκτυπώνουν περιττά πράγματα σε εταιρείε. Mm -hmm. Και σε εμά συμβαίνει αυτό, γι' αυτό σα το λέω. Mm -hmm. Γνωρίζω εκ των έσω. Μπαίνουν σε διάφορα site και εκτυπώνουν πράγματα που δεν είναι σημαντικά. Δεν, είναι, δεν αφορούν την εταιρεία. Αφορούν. τον εαυτό τους, καταλαβαίνετε. Mm -hmm. Τώρα δεν ξέρω τι άλλο στην εταιρεία έχετε. Αυτά τα μηχανήματα που έχουν μέσα τα σάντουις, και τα κτλ αυτά mm -hmm. όταν φεύγουν όλοι οι υπάλληλοι mm -hmm. καλό είναι να κλείνουν. Και αυτά δεν χρειάζεται να είναι αναμένα με το φωτάκι νικτός. Το φωτάκι το δεν είναι αλλά δεν μπορούν να κλείσουν ολόκληρο όταν έχουν μέσα ε, τρόφιμα. Μπορεί να κλείσει το μηχάνημα, να βγει η μπρίζα και την επόμενη να ξαναμπεί όταν το βλέπει, δηλαδή όταν είναι μπροστά ο υπάλληλο να είναι ανοιχτό. Όταν δεν είναι, δεν μα νοιάζει. Μπορεί να πάθει κάποια δηλητηρίαση, δεν είναι απαραίτητο ότι το έπαθε από το μηχάνημα αυτό. Μπορεί να το έπαθε από το κολατσιό του. Εμάς μας νοιάζει η εξοικονόμηση ενέργεια. Οπότε λέει, Α, κάνουμε και τέτοιε τρίπλε στου υπαλλήλου. Ναι, δεν είναι αυτό σωστή πρακτική βέβαια. Αλλά τέλο πάντων. Δεν είναι σωστή πρακτική. Νομίζω από τι πιο ωραίε είναι αυτή. Γιατί σε πολλέ εταιρείε μεγάλες υπάρχουν αυτά τα μηχανήματα που μέρα νύχτα καίνε ρεύμα για να καταψύχουν μέσα κατεγαιδίε που έχουν. Οπότε καλύτερα να βγει απ την πρίζα να ολοκληρωθεί. Ενώ λοιπόν η κυβέρνηση παίρνει τέτοια μέτρα και κάνει συστάσει στους πολίτε τηλεφωνικά σε έναν, έναν. Την ίδια ώρα ο ηγέτη μα, ο Κυριακό Μητσοτάκη, βλέπει καθαρό τον ορίζοντα. Καλή σα μέρα. Αυτός μα έλειπε τώρα. Από το εθνικό βήμα της έκθεσης παρουσιάστηκαν νομίζω ε, αναλυτικά οι προτερότητες μας και τα βήματά μας για τους επόμενους μήνες. Συνεπώς ο ορίζοντας μας για τους επόμενους μήνες θεωρώ ότι είναι πλέον καθαρός... Μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά Ο ορίζοντας μας για τους επόμενους μήνες θεωρώ ότι είναι πλέον καθαρός... Και πίσω από τη μαυρίλα αχνοφαίνεται, αχνοφαίνεται... αχνοφαίνεται... τι αχνοφαίνεται... εσύ τι θέλεις να αχνοφαίνεται... το βουνό Ο ορίζοντας μας για τους επόμενους μήνες θεωρώ ότι είναι πλέον καθαρός... ορίστε και πέρα βλέπω εγώ ολοκάφερα την πίνδο Δεν είναι πίνδος, η κιόνα είναι Αδιάβαστη δίπλα η εφημερίδα μας δώσαν απόψε μια νύχτα ελπίδα Η ελπίδα δεν έρχεται. Καλά να βγουσέται ο Θεός που απόψε μας σκόψαν το φως. Δηλαδή σκοτατιστής ο κυρία Κοσμουτσοτάκης που απόψε μας σκόψαν το φως. Καλά να του έλεγχο. Εθεώ να του δίνει χρόνια να τα κάνει όλα. Στα χέρια μου τρέμει να φίλω καύλα. Σε έχει καλά ο Θεό. Θα πρέπει λουδια να στείλω σε αυτού που μα κόψαν το Α... φω. Τι να μα κάνει ο μισοτάκη πόσα να μα δώσει αυτό να του έλεγχο να φόψω να δώσει το φω. Όποιο αρνηθεί να προσαρμοστεί δυστυχώ πεθαίνει μας μας κόψαν κόψαν να πώε το φω. Όχι! Όχι! Αυτά λοιπόν. Με τα, όσα συμβαίνουν με την ΔΕΗ, με τα ρεύματα και με το Υπουργείο που δίνει τις συστάσεις. Καλώ ήρθε. Καλώ σα βρήκα, καλησπέρα. Πώ από εδώ, ποιο αέρα σε φέρνει ε, κατά εδώ, Ο αέρα του χυμάδιου που έχουμε, μάλλον από φαίνεται, γιατί ήταν να δώσουμε προσκλήσει προηγούμενε <χει> μέρε και το ξεχάσαμε. Για, Για την μετά παράσταση, ναι. <χει> <χει> τόσο οργανωμένη που είχαμε πει από Δευτέρα, από προχτέ να, να μην προσκλήσει. Κάθε μέρα και Εσύ το, ξέχασες. Εγώ το ξέχασα. Εγώ το Συγγνώμη, είχαμε να ετοιμάσουμε και μια παράσταση. Ναι, αλλά αυτό είναι βασικό. Η ε, είναι βασικό, είναι βασικό. Ε, e, Άρα η προπαγάνδα. Είναι βασική. Παίζει ρόλο θα δώσουμε τώρα. Θα δώσουμε μαζεμένε όλε, όσο <laughs> ήταν να δώσουμε, 12 διπλέ προσκλήσει για του πρώτου που θα τηλεφωνήσουν στο 211 10 80 880. Πάμε να σα λάβω τώρα. Και θα πούμε τα ονόματα για σήμερα το βράδυ στο Fallen Ross Summer Theater αποστόλη Μπαρμπαγιάννη Τσολιάσεν Τσόλια Band με καλεσμένο τον Δημήτρη Μετζέλο. 9 η ώρα ξεκινάει. Ε, θα σα πούμε τα ονόματα θα σε το λίγο. Το πούμε, Όσοι δεν προλάβετε, θα τα πούμε 12, 12 μετά. Διπλές. 12 διπλέ. 12 διπλέ. Χαμό. Σπεύσατε. Σπεύσατε. Να σου πω, θα, θα έχει αστεία το βράδυ στην παράσταση. Θα έχει χιούμορ, θα έχει humor, θα, θα συμμετέχει και ο Πούτιν. Όπως oh, είχατε και στο παρελθόν. Ναι, ναι. Ωραία. Ε, θα έχει τα παγορευμένα, θα τα έχει αυτό ρωτά. Θα βάλουμε τώρα ένα συνάδελφό σου. Ποιον να πω, ο κύριο Γεραπετρίτη. Α, εκλεκτό σου. Ναι, απειλήσε. Ο οποίο είπε ένα ωραίο ανέκδοτο. Άρα, από του 18.000 πόσο είδαν παρακολουθήσει που γίνονταν ή που γίνονται, στο μέγαρα, Μαξίμου και εσά δεν έφτασε ποτέ καμία πληροφορία, ε, όχι για το περιεχόμενο, για το όνομα που παρακολουθείτε. Είναι, είναι πάρα πολύ σαφέ. Θα το επαναλάβω για να είμαστε αρκετά ξεκάθαροι απέναντι στου ακροατέ μα. Όταν αποφασίζεται από την υπηρεσία πληροφοριών ή από άλλου φορεί, όπω την αντιτρομοκρατική ή την ελληνική αστυνομία, να υπάρξει μια νόμιμη παρακολούθηση, αυτό είναι αμυγό εσωτερικό ζήτημα τη υπηρεσία. Είναι ζήτημα το οποίο το Δεν ο διοικητής και η υπηρεσία, το γνωρίζει ο ισαγγελέας ο επιτετραμένος στην Εθνική Υπηρεσία Προφοριών, αν προέρχεται από εκεί. Και τα σχετικά με το αριθμό τηλεφώνου και το λόγο, το γνωρίζει και ο πρόεδρος της Αρχής Διασφάλειας Απορρήτου Επικοινωνιών. Δεν, τον, δεν το γνωρίζει η κυβέρνηση. <Κι> δεν το γνωρίζει η κυβέρνηση. Δεν γνωρίζει κανείς για το ποιοι τίθενται υπό παρακολούθηση. <Κι> και, <ούτε> και εγώ. <Κι> Καταλάβατε του ρουκλεμέδε, λέει εδώ ο Ερντογάν. Δεν το ξέρει κανεί. Μόνη τη η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών κάνει τα δέοντα. Την πήρε βέβαια πρώτη του κίνηση ήταν ο Κυριακό Μητσοτάκη να την πάρει από τον έλεγχο του, αλλά δεν ξέρει τίποτα. Πήρε ένα επιπλέον βάρο, αλλά δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με το ποιον παρακολουθεί. Η, hey, γι' αυτό είπα ότι είναι ανταγωνιστή του Αποστολή Μπαρμπαγιάννη, ο κύριο Γερά Πετρίτη. Να τελειώσουμε τη συνομιλία με την εταιρεία γιατί είχαν να πούν πολλά. Γι' αυτό παίρνουμε και εσάς, γιατί βλέπουμε ε, υπάρχει μια μικρή σπατάλη, ακόμα δεν έχει φτάσει σε μεγάλα επίπεδα, γι' αυτό και σας ενημερώνουμε. Το ότι γίνεται... Σπατάλη, ας πούμε, στα γραφεία. Πώς, πώς το καταλαβαίνετε ότι υπάρχει σπατάλη; γιατί είμαστε από τι εταιρείε που ε, προσέχουμε και φροντίζουμε πάρα πολύ την... Α, Μπορείτε χρησιμοποιήσεις... και λίγο παραπάνω. Ε, Πάντα υπάρχει το καλύτερο, το Ναι, φέλτιστο. ναι, δεν διαφωνώ. Απλά καταλαβαίνετε ότι όσο εξοικονόμηση ενέργειας και να προσπαθούμε να κάνουμε, κάποια στιγμή υπάρχει και... υπάρχουν και κάποια πράγματα που δυστυχώ δεν μπορούν να μειωθούν. Δηλαδή, βλέπετε για τα φώτα, για παράδειγμα. Αυτό ναι, είναι κάτι αυτονόητο, πιστεύω. Νομίζω ότι το κάνετε ήδη. Αυτό και εφόσον εφαρμοστεί μετά, δεν μπορεί να πει στον άνθρωπο που δουλεύει μετά το σπίτι μου να ανάψει το φω. Όχι, Όχι, όταν δουλεύει, ναι, σα είπα όταν φεύγουν οι υπάλληλοι από την εταιρεία. Όχι, όταν δουλεύει. Καλά, ε. και όταν δουλεύει, βέβαια, μπορεί και πάλι να μην υπάρχει το φω από πάνω. Ε, ε. Θα μπορούσε ο υπάλληλο να έχει ένα δικό του τρόπο φωτισμού. Δηλαδή το κινητό του, με έναν αναπτήρα. Υπάρχουν αυτά τα, οι μικρέ λάμπε LED, οι οποίε έχουν και μαγνητάκι που μπορούν να κολλήσουν οπουδήποτε. Κολλάνε δηλαδή πάνω στο γραφείο ή πάνω στη λάμπα του γραφείου. Δηλαδή δεν ανάβουμε τη λάμπα του γραφείου. Ανάβουμε αυτό το μικρό λεντάκι το οποίο okay. καταναλώνει πολύ λιγότερο. Γιατί είναι με μπαταρίε, δεν είναι με ρεύμα. Mm -hmm. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστέ δεν χρειάζεται να είναι όλοι ανοιχτοί. Μπορεί να είναι μόνο ένα ανοιχτό και να τον μοιράζονται όλοι οι υπάλληλοι με βάρδιες μεταξύ του. Mm -hmm. Καφέ να μην πίνουν από τι καφετιέρε, αλλά να φτιάχνουν α πούμε καφέ στιγμή στο σέικερ. Mm -hmm. Υπάρχουν τρόποι, θέλω να πω. Απόψε μας κόψαν το φως Θα σας γνάρουμε απόψε, απόψε μας κόψαν το φως Απλήρωτος λογαριασμός Ένα λογαριασμό της ΔΕΗ ο οποίος σου σηκώνει τα στον αέρα Και όπως δουλειάζει η πόλη στη νύχτα τους Μέσα διακόπτες γυρνάμε και κοίτα Βαλε κοίτα μούτρα για έρωτα Τυφός έρωτά μου τι φως Καλά, Καλά να μας έκει ο Θεός Ο Θεός μας έσωσε Καλά να μας έκει ο Θεός Που κόψαν απόψε το φως Μπράβο τους. 10 μπράβο του! Με προτάσει η κυβέρνηση και προ του οικιακού καταναλωτέ και, και προ τι μεγάλε εταιρείε. Βγήκε μια έρευνα χτε, την υπογράφει ο καθηγητή Λίτρα μαζί με τον Τσιόδρα, τον καθηγητή παλιότερα. Είχαν βγάλει και κάποια άλλα στοιχεία. Τώρα μόνο του ο καθηγητή Λίτρα έβγαλε ένα στατιστικό, μεταξύ άλλων, ότι το 97,7% 97 όσων ήταν εκτό ΜΕΘ πέθαναν. Βεβαίω αυτά τα λέει ο καθηγητή, ο οποίο όμω δεν ξέρει τα βασικά τη υπόθεση. Πού τα είδατε αυτά να συμβαίνουν. Πού τα είδατε να συμβαίνουν. Υπάρχουν σήμερα ασθενεί διασοληνωμένοι εκτό μέθ. να υπάρχουν. Υπάρχουν. Είναι σε κρεβάτι με κανονική φροντίδα. Είναι. Έχουμε ενδείξει ότι έχουμε μεγαλύτερη θνησιμότητα σε αυτού του ασθενεί σε σχέση με αυτού οι οποίοι είναι στι μονάδε της στρατεία. Δεν έχω τέτοια ένδειξη. Όχι, δεν έχω. Έχετε εσείς, φέρτε την. Ποιον θα πιστέψουμε Τον προθυπουργό της χώρας πλέον δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία Ή αυτόν που έφερε τα στοιχεία Που τα μελέτησε εκείνη η δουλειά του Προφανώς τον Πρωθυπουργό της χώρας Δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία Κατά δήλους του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της Βουλής Έχουμε και τα νοικοκυριά Έχουμε και τις επιχειρήσει. Όπω ξέρετε είμαστε από τους πρωταγωνιστές στην Ευρώπη Στην άμυνα ε, κατά ακρίβεια. Μπράβο! Επιμένουμε σε αυτή την πολιτική εξαντλώντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Επιμένουμε σε αυτή την πολιτική εξαντλώντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Πάνε και τα νοικοκυριά, πάνε και επικηρήσεις. Αλήθειες από τον Κυριάκο μισοτάκι και αυτός είναι εργάτη σου. Ο Κυριάκο. Και θα εμφανίζεται στην παράσταση και αυτό σήμερα μαζί μου. Φαντάζομαι. Κυρίαρχο ρόλο πρωταγωνιστή. Με ποια ευχή, ευχή, φαντάζομαι. Με μια ευχή. Με μια ευχή, με μια ευχή. Με μια... Και, με μια... και με μια φωνή. Ευχή. τα λέω. Για ελετρόλ. Πες τους 12. Λοιπόν, έχουμε τους 12 νικητές Ξεκινώ. Σημειώνεται. Mm. Αλέξανδρος Μούστα. Κατερίνα Αγγελοπούλου, Πινελόπη Μιτσοπούλου, Ελένη Πηλιώτη, Λάμπρος Ντάγιος, Κατερίνα Αποστολίδου, Κυριάκος Αμπατζόγλου, Σοφία Μαραματά, Παντελής Αλμπάνης, Βασίλης Γεωργίου, Νίκος Δόνης, Ζούμης Νίκος. Είστε οι 12 που κερδίσατε από μια διπλή πρόσκληση για σήμερα το βράδυ στο Summer Theater. Εδώ κάτω θα μιλάω στο 9 η ώρα ξεκινάει η παράσταση. Ελάτε νωρίτερα για να μπείτε να βολευτείτε. 8 με 8.30 εκεί να έχετε έρθει, να έχετε μπει. Τσολιάσετε τσόλια μπαντ. Με τζέλο. Όσοι δεν προλάβατε μπορείτε να κλείσετε ειστήριο στο viva.gr Artinfo.gr και θα έχει και στα ταμεία του θεάτρου εισιτήρια Κέφι χωρό τραγούδι. Κέφι χορός, τραγούδι. Γουρνοπούλα σούβλα. Ελεύθερο χωρό. <laughs> Κριαμπίρα. Είναι... έχει και κριαμπίρα <laughs> για να τα πούμε. Όλα σάτιρα, σάτιρα oh. ανεφορείων. Ε? Με αυτή την κυβέρνηση ναι, ναι. Νομίζω είσαι δεύτερος. Πέφτυ, πέφτυ, πέφτυ, να μην ζωή σε δεύτερη. Επειδή παίζουν κάποιε κλήσει. Τότε. Άδων, οίκο, νόμου, Μητσοτάκι έχουν, έχουν δεν αλλάξει, δεν αλλάξει πολλά για να φτιάξουν το κλίμα. Οι έννοιε οι έχουν αλλάξει. Ο ένα κλέβει τη δουλειά του άλλου. Γίνεται με αδίστακτο τρόπο όλο αυτό. Δεν ξέρουμε τι δουλειά πάνω. να κάνουμε κι εμεί. Ψάχνουμε να κυβερνήσουμε. Το βλέπω. Έγινε, Ερχόμαστε. Ή και πεθερά Αβραμόπουλο θα μπορούσε να γίνει. Εννοώ κάτι επικερδέ. Οκ. Θα τα δούμε. Λοιπόν, τα λέμε το βράδυ. Εμείς θα μείνουμε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον βασικό ανταγωνιστή σου, ο οποίος είπε πριν για το θαύμα, αλλά πρέπει να το ξαναακούσουμε για να το εμπεδώσουμε. Να αναφερθώ και στο πρόσφατο δημοσίευμα των Financial Times ε, που μιλάει για οικονομικό θαύμα. Μπατά, Σουρικλέμε, eh? Στα χέρια μου τρέμει σαν φίλο να σε έχει καλά ο Θεό. Στο διάλο Θα πρέπει λουλούδια να στείλω σε αυτού που μας κόψαν το φω. Κυβέρνηση των καλύτερων, των πιο ικανών. Φεγείρεστο, Α Καλά Α, να του έχει ο Θεό, το φω. Συμπολίτε μου. Την μας κόψε το φως, Καλά να ο! Ο! Ο! Ο! Ο! ο Και ενώ εμείς έχουμε όλα αυτά Τα θαύματα Όλα αυτά που ακούμε Τον οικονόμου Να μιλάει το κυβερνητικό εκπρόσωπο Να μιλάει για τον πρωθυπουργό μας Τις φάρσες για τα ρεύματα Υπάρχει ένα Ελληνόπουλο Που όλα αυτά τα χρόνια είχε κατηγορηθεί αδίκως Πήρε το δρόμο της ξενιτιάς Ξενιτεύτηκε Πήγε έξω και τελικά μετά από πάρα πολλά χρόνια, 15 πόσα είναι, δικαιώθηκε. Βεβαίως μιλάμε για τον Μιχάλη Χρυστοφοράκο. Προφανώς θα γυρίσει πίσω ε, πανηγυριό τη διότι δεν λύγησε σε όλα αυτά που συνέβησαν. Απεδείχθη περίτρανα η αθωότητά του. Οπότε ετοιμάζουμε εκδήλωση να τον υποδεχτούμε. Λευτεριά στον πολιτικό εξόριστο Μιχάλη Χριστοφοράκο! Λευτεριά στον άδικα κατηγορηθέντα Μιχάλη Χριστοφοράκο! Λευτεριά στον αλήγιστο! Τα συμφέροντα τον ήθελαν στη φυλακή! Η τυφλή δικαιοσύνη μίλησε! Ο Χριστοφοράκος είναι αθώος! Η σκευωρία αποκαλύφθηκε, δεν υπήρξε ίχνο σκανδάλου, δεν υπήρξε ίχνος ενοχή. όλα ήταν ατμός. <Το> η πατρίδα καλωσορίζει τον ήρωα Μιχάλη και ζητά ταπεινά συγγνώμη που σπήλωσε το όνομα, την τιμή και την υπόληψή του. <Το Πολεμήθηκε άδικα, αλλά τελικά δικαιώθηκε. Πάλεψε με τα λιοντάρια της διαπλοκής και τελικά νίκησε! Πέρασε πολλά, αλλά δεν λίγησε! Όλη την Κυριακή 2 Οκτωβρίου στην τελετή υποδοχής του ήρωα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος! Θα τραγουδήσει ο Σάκης Ρουβάς! Θα ζητηθεί συγνώμη από ανώτατο δικαστικό! Θα εκφωνήσει πανηγυρικό λόγο ο Γιώργος Κοσκοτάς. Θα μοιραστούν μίζες. Να μην λείψει κανείς. Είναι αθώοι όλη τις υπόθεσεις Siemens όσο το μοσχαρίσιο κρέας έχει ίνες. Αθάνατος. <Κι> αθάνατος. <Κι> το οφείλει η πατρίδα και πρέπει να πάψει πια αυτό που με τα θάνατον αναγνωρίζουν οι αξίες τώρα, εν ζωή. Έχει περάσει πάρα πολλά, είμαστε μαζί του, νομίζω και όλοι εσείς, την Κυριακή πάμε αεροδρόμιο για να γίνει υποδοχή με τις Ζήμενς και τις Ίνες, τις Μοσχαρίσχες. Εδώ, Ελληνοφρένια, 211 80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Θα πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού και εδώ είμαστε. Ναι. Ποιο είναι? Για τη Βασίλισσα? Γεια σου, κούκλε! Όχι, όχι! Για τον για Χριστοφοράκο! Γιατί, καλε, βγήκε καθαρό, γιατί κλαις! Είναι όλη τη ζωή η αποστολή μου! Ωραία, γιατί κλαις όπω είναι μένα ένα χαρά! είναι χαρμολήπη η αποστολή μου! Κάτσε να κλείσω τι φακές, γιατί θα μου τι κάψει! Μήπω είχε κόψει το κρεμμύδι με το χέρι? Ναι, ναι, ναι, πια. Ναι, τώρα εξακούνται τα κλάματα! Τι λέτε, Τρεποστόλη, θα επιστρέψει ο Χριστοφοράκο σε Ελλάδα τελικά, θα μα κάνει αυτή τη χάρη τελικά! Θα κόβει τη ρίζα τελευταία για να μην σου βγει Γάζει, κλάμα. Α, οκ, okay, οκ, okay. ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Δεν μου λες ότι θα γυρίζει επίσης ο φοράκο τελικά τώρα που είναι αθώος. Γιατί να μην γυρίσει. Δεν έχει γυρίσει εσύ θεωρείς την περίοδο που δεν ξέραμε όμως είναι αθώος. Σωστό και αυτό, σωστό. Επειδή πάνω από όλα είμαστε άνθρωποι, ρε Δεν π... έχουμε χαρίσει. δεν είμαστε όλοι άνθρωποι, δεν είμαστε όλοι άνθρωποι. Υπάρχουν ε, αυτοί που ψηφίζουν. Αυτούς που ψηφίζουν μνημόνια, παραδείγματο χάρη. Θέλω να Αυτούς που ψηφίζουν. Αυτούς που φέρουν χαράτσια. Θέλω να απευθυνθώ. Που τρώνε άνθρωποι. από τι συντάξει. Άνθρωποι, άνθρωποι. Που παίρνουν τα σπίτια των ανθρώπων τη πρώτη κατοικία. Συγγνώμη, δεν είμαστε όλοι τον καημένο, τον βρε, δεν θα πρέπει να του δώσουμε το Να σου παράδειγμα. Τέλο πάντων, ερχόμαστε εδώ. Τη από, τη λι, από τη λιβαδιά είσαι. Όταν το ξανανοίγουμε, δεν μπορούμε να συνέλθουμε από την υγρασία ρεύου. Αυτό το Κρυστοφοράκου δεν πρέπει να τον αποζημιώσουμε. Θα ανοίξει τώρα το σπίτι, θα έρθει αύριο μεθαύριο. Τι θα βρει μέσα εκεί, Κρυστοφοράκου. Νομίζω ότι το κατάει ο Κυριάκο, μην αγώνεσαι. Είμαι γνωστό ο Κρυστοφοράκου, δεν, δεν θα, θα έλεγα ότι είναι φίλο μου Κρυστοφοράκου, ήταν όμω κοινωνικό γνωστό. Άντε βρε, αυτό είναι. κάνει housekeeping. Αυτό είναι. Χα... πώ το λένε, ακαμάτι. Όλο φρουφρού και κομινιλίκια. Δεν θα πήγει ο σε παρακαλώ. Ναι, δεν θα πήγει ο ίδιο. Αυτά τα φροντίζω ο ίδιο όπω έχει πει και του δημοσιογράφου να καθαρίζουν. Έχει πολλέ πατ Και θέλω ε, με τη σειρά μου ε, να καλωσορίσω στο κλάπ των φασιστικών κυβερνήσεων του γείτονε Ιταλούς και να τους πω ότι εμείς ανοίξαμε την πόρτα, ανοίξαμε και περιμένουμε και άλλους γιατί εμείς δώσαμε τα φώτα του φασισμού στον κόσμο και γι' αυτό το ρεύμα μας είναι τόσο ακριβό. Εντάξει? Έλα, τι έγινε. Έλα, καλά. Είπε όλου του ενόχου τώρα ο Θήμιω, αλλά δεν ανέφερε το νούμερο ένα ένοχο. Την ελληνική ζαμπονοτηρόπητα, φίλε. Αυτή που την παίρνανε και οι άλλοι δεν κόβανε απόδειξη. Όχι, είναι μόνο αυτό, είναι και αυτό ο μαλάκα ο υδραυλικό. Αυτό ο μαλάκα ο υδραυλικό, θα σου πω εγώ για υδραυλικό, γιατί ο αδερφό μου είναι υδραυλικό, και ξέρω τι καθάρματα είναι. Όπα, δείχνει εργατοκόλιο που πάει. Φοράει <σχωράει> τα χαμηλοκάβαλα, <σχωράει> τα σωστά τα υδραυλικά. Έτσι πει ότι άμα δεν δείξει κολοτριφίδα θα τον διαγράψουν, θα του πάρουν την έδια ασκήσω Αγγελματος. Σωστό. Αλλά θα σου πω εγώ από μικρή που παίζαμε μπάσκετ φίλε στα 21, Opa. και ήταν 19 και μου λέει 21 το κάθαρμα. Οπότε καταλαβαίνει όταν μεγάλωσε τι έκανε. Τι έκανε. Φαντάζομαι κατέστρεψε τη χώρα του. Να τα, ορίστε, έλεγε ψέματα. Τι έκανε, τι έκανε που κατηγόρησε αυτό τον άκιο άνθρωπο το Χριστόφορακο. Καταρχά βγήκε καθαρό. Τέλο. Όποιο έχει στοιχεία να πάει στον εισαγγελέα. Μισό λεπτάκι, είχε άδικο. Η λάσπη να γυρίσει αυτού που τη ρίξανε. Η λάσπη, άμα δεν έχει. Δέστη καλά η λάστη και σοφαντίστης Να ξέρεις ανοίγει μετά ρογμές στον τοίχο Η χώρα είναι τρόλ Εσείς οι κομικοί επί ουσίας, Δεν έχετε πεδίο ρε φίλε να δουλέψετε Δεν έχετε πεδίο να δουλέψετε Μας κλέβουν τη δουλειά όλη την ώρα Επίση, αφού η Κυριάκο είναι επισυνδεμένο και μα ακούει, θέλω να του πω να περάσει μια τροπολογία από αυτέ τι ώρε που περνάει η νύχτα, σαν αυτή με, με τι αλυσίδε, τι αντιολυσθητικέ, που πέρασε η νύχτα να πέρασε ενώπιον. Φυσικά, Μωρή, αυτό έλεγε να πει από όλοι. Το μόνο που πέρασε η νύχτα. Ε, αυτό εξάς. είναι το πιο κίνδυνο. Ναι, αλλά δεν το πήρε καμπάρι και το πληρώσω από πρώτη του μηνό. Εκτό και αν, δηλαδή, το ύποπτο του πράγματο είναι αν τι αλυσίδε τι προμηθεύει η ζήμενη, έτσι, για να του γλυκάρουμε και λίγο τη λάσπη που έφαγαν α, τόσο καιρό. Α, α, να περάσει λοιπόν μια τροπολογία που να δίνουμε σε. Αντροπολογία: Να αναφερθώ και στο πρόσφατο δημοσίευμα των Financial Times που μιλάει για οικονομικό θαύμα. Βατά, Σουρκλεμέ, έρχεται. Θαύμα, Σουρκλεμέδε. Μήνυμα εδώ από τον Ακροατή με το όνομα Σαλονικιός Λέει «Έχεις τόσο άφθονο υλικό απομιλίες και δηλώσεις Τσίπρα για να γελάμε και να κλέμε μέχρι δακρύων Γίνεσαι μονικός με τον Μητσοτάκη ο οποίος όπως και να το δεις είναι το λιγότερο κακό από το πολιτικό Μπίπ το Τσίπρα Η Τουρκία λαχταράει Τσίπρα και Μπαρουφάκι Μακάκα, ε μακάκα, αυτό προς εμένα Όντω έχουμε άφθονο υλικό από Τσίπρα, είναι η αλήθεια. Πάρα πολύ, δηλαδή τα 4,5 χρόνια που ήταν πρωθυπουργό, δεν τον προλαβαίναμε. Αυτόν και κυρίω τα στελέχη, του βουλευτέ, τη συνολική συμπεριφορά, τι αντιφάσει, τι αυταπάτε, τα ψέματα. Και κάθε μέρα τότε, επειδή ήταν και κυβέρνηση, είχαμε τσίπρα. Ακόμη και τώρα, που δεν είναι τρία χρόνια στην αντιπολίτευση, πόσο είναι, παίζουμε τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ δυσανάλογα με το εκτόπισμα που έχει το κόμμα. Δεν ασχολείται κανεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Εμεί εδώ βάζουμε και κάνα τσίπρα, Όταν μας δίνεται και ευκαιρία, όταν το θυμόμαστε Να σου θυμίσω όμως φίλε ακροατή Ότι η κυβέρνηση είναι ο Μητσοτάκης Η νέα δημοκρατία είναι η κυβέρνηση ε, Αυτό στα πρώτα μας πυρά Τα φώτα εκεί πέφτουνε Αυτό το κάνουμε 23 χρόνια, 24 χρόνια τώρα Παλιά μας λέγανε μονικούς με το Σιμίτι Μετά μας είπανε μονικούς με τον Καραμαλή Μετά μονικούς με τον Γιώργο Το ΓΑΠ, το αγαπημένο μας Μετά με το Σαμαρά, με το Τζίπρα, τώρα με το Μιτσοτάκι. Η εκάστοτε εξουσία είναι στα πρώτα βέλη. Τα πρώτα βέλη εκεί πηγαίνουν. Βεβαίω και τους άλλου. Καταλαβαίνω και πιάνουν ένα μπανικό όμω από αυτό το μήνυμα. Ε, κατανοητό. Τώρα, Μπακο δήμαρχος δήμαρχο μας λέει το όραμά του, ξετυλίγει το όραμά του για την Αθήνα. Εμεί απαντάμε στην ενεργειακή κρίση ναι. με ένα άλμα προ το εμπρό. Με ένα άλμα προ το μέλλον. Που, για να είμαι ειλικρινή, το έχουμε σχεδιάσει εδώ και πάρα πάρα πολύ καιρό. Μάλιστα. Τι είναι αυτό. Αλλάζουμε τα φώτα τη πόλη. Το έχουμε καταλάβει. Μια βόλτα να κάνει κανεί στο κέντρο τη Αθήνα. Έχει καταλάβει αυτό ακριβώ. Αν μείνει δε και στο σύνταγμα, καταλαβαίνει πω έχουν αλλαχθεί τα φώτα τη πόλη. Δεν εννοούσε αυτό ο Δήμαρχο. Αλλάζουμε τα φώτα τη πόλη. τα αντικαθιστούμε με LED, μιλάμε για δεκάδες Μάλιστα. χιλιάδες φώτα τα οποία θα αλλάχτούν. Έχουμε λοιπόν τρία πλεονεκτήματα με αυτό το πολύ μεγάλο έργο. Νούμερο ένα, πολύ μεγάλη οικονομίες που ξεπερνάνε το 60%. Μάλιστα. Νούμερο δύο, κύριε Αυτιά, επιτέλους αυτοματισμοί. Δεν θα χρειάζεται να μας παίρνετε εσεί τηλέφωνο και να μας λέτε κάει και αυτή η λάμπα. Αλλά... Θα το βλέπουμε και θα μπορούμε να ανταποκρινόμαστε αυτόματα. Είναι αυτό που λέμε καλωσόρισες στον 21ο αιώνα. Μάλιστα. Και νούμερο τρία, επί σημαντικό ότι θα Α, αυτά τα φώτα εννοούσε, τις λάμπες, τις κανονικές, οι οποίες θα, λάγουν τώρα, θα λάζουν όταν καίγονται με αυτόματο τρόπο, με τεχνική νοημοσύνη που παγω από λάθος προχτές, ενώ ήθελα να πω τεχνητή νοημοσύνη, είπα τεχνική νοημοσύνη και το εντόπισε ένας ακροάτης Λάος τώρα, μέρος δεύτερον. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα. Θέλω να κάνω μία ερώτηση. Εσεί κάθε μέρα είστε μία με δύο? Κάθε μέρα, ναι. Ακούω δύο-τρει μέρε τώρα βγαίνουν αριστεροί, δεξιοί και τσακώνονται. Και λένε τα δικά του. Εγώ πάντω δύο φορέ που πήγα στη Βουλή για κάποια δουλειά που είχα. Όλοι μαζί ήταν εκεί πέρα και τα πείνανε. Ωπα, για πε. Υπάρχει λόγο να ασχοληθούμε με αυτό. Έμα, τώρα μα κρουδεύουν μέσα τα μούτρα μα. Τώρα να πούμε. Σοφά, Καλά δηλαδή. είναι και γνωστή η παρέα που κάνει ο με το Βελόπουλο συγκεκριμένα. Τόση ψυχαίδεια. Τα, δύο κάνουμε. τα ξέρουμε Πολεύτε. τώρα, έλα τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα, μην το κουράζουμε. Η καηλή κάνει διπλά. Η Καϊλή, ναι, για αυτήν έλεγα. Ναι, στον έφερε τον φάκελο. Ναι, αμέ. Ωραίος, ωραίος. Λοιπόν, φυλάκια πολλά. Εντάξει, περίμενες στον άλλη απαντησούλα για να μου διπλώσεις αστιακή, μάλιστα, δεν πειράζει. Έλα μάνα μου! Έλα καλέ! Πού είσαι καλέ, ε? Ένα εδώ! Κάτσε λίγο κάτι, ρε σύ, οι Που λέμε για εθνική ενότητα. Να κάνουμε λίγο μια αναδρομή, έτσι, γιατί εγώ στα 58 μου έχω μάθει πολύ λίγο ιστορία. Και έξω σχολικά, γιατί σχολικά ξέρει τι μα μαθαίνανε. Ζήτω στρατό εκείνη την εποχή, ζήτω 21η Απριλίου. Ναι, αλλά Ζή λέγαμε για χουρόιδο Μουσολίνη. Κανένα δεν θα μείνει, να το. Χουρόιδο Μουσολίνη. Κανεί Τελικά είναι κάποιο. Τα κατακάθεια του για να κυβερνήσουν τώρα. Μάνα μου άκλωσο είπετε είπε το όχι, μετά τι άθανερό να μην έλεγε, ο Μεταξάς, όχι στον Ιταλό και στο γερμανό. Έλληνα πάντων, άκου τώρα το 41 που θέλουν ενότητα. Το 41, εμείς που Ο λαό, με τον ΑΜ, αυτή ήταν με του Ναζί. Πάμε παρακάτω, μετά με τη Χούντα, αυτή ήτανε πάλι. Η καλή ήτανε, δεξιά πάντα, μιλάω έτσι, για Ο τα πηγαίνουνε Και αυτά τα καριέρα λέγανε Σόιμπλε γερά! Και μου λες γιατί είμαι εκνευρισμένος και δεν είμαι νυφάλιος. Μόνο εάν θα βγούμε στον δρόμο, για εμά δεν σώνουμε τίποτα. Για μένα λέω τον κολόγερο στα 58 μου. Δεν σώνω τίποτα. Πα και σώζω κάτι για τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου. Δεν γίνεται. Μόνο ο δρόμο, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα μονακό. Ξέρω αυτό, το είπε άλλοι. Αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα μονακό. Το είπε άλλη. Το μόνο λάθο που πληρώνουμε όλοι μα είναι η συμφωνία τη Βάρκηζα. Αυτό ξαναπέστο. Ή μάλλον το άκουσα, μην το ξαναπεί. Ναι, ναι, δεν το ξαναλέω. Και ειλικρινά, κάθε φορά που μιλάει ο Θήμιο σε τέτοιε περιπτώσει, είναι μελωδία στα αυτιά μα. Τον ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Nice. εκεί φτάσαμε. Εκεί φτάσαμε. Για να μην απορρείτε να διευθυνθήσουμε κάποια πράγματα, μάνα μου, η σχέση Χρυστοφοράκου, οικογένεια Χρυστοφοράκου με Μητσοβακέου, Υφίσταται από τα χρόνια τη κατοχή. Όχι, όχι. Τα, α, τα α, α, από τότε που ήταν η δώρα μαθήτρια. Εγώ έχω φάει τη λάσπη τη ζωή μου για τα θέματα τη ύμενη. Γιατί μου συμμαθήτρια με τον Χρυστοφοράκο. Όχι, πολλά. μου ο παπά Χρυστοφοράκο φόραγε κουκούλα και σήκωνε το δίχτυ και έδειχνε πατριώτε. Και πού το ξέρουμε αυτό, φόραγε κουκούλα, δεν ξέρουμε τι ήταν αυτό. Το γνωρίζανε από το δάχτυλο, είχε μεγάλο δάχτυλο, λοιπόν άκου τώρα. Να μπαίνει καλύτερα στο μέλι. Ναι, απεράγω. Του στελεχίτε λοιπόν με το μέλι και το λάδι του μοιραζόταν με το παπάκι του Κυριάκου. Τον παπά τη δώρα του, του Κυριάκου, λοιπόν. Μετέπειτα, όταν γίνανε οι αποστασίε και αυτά με στη Χούντα μετά, η οικογένεια του Χρυσοποράκου δύσκολα χρόνια τότε, έτσι. Ισορτάκι, τρε τάχνια... παιδί, μα <σχεδί> αφού έχουν βγει και έχουν δηλώσει όλοι ότι δεν είχαν σχέση με τι Ζήμε και ότι δεν έχει δώσει λεφτά. Ω γάφι μου, αυτά γίνανε επειδή βοηθήθηκαν τα δύσκολα χρόνια όλα. Η οικογένεια δεν με αφήνει να ολοκληρώσω, λοιπόν. Δεν θα σα αφήνει να φύγουν στην Τουρκία Και λαπαρεί η οικογένεια μισοτάκι και εξορία Όταν λοιπόν γυρίσανε και τώρα ήταν ανεπάγγελτοι ακόμα τότε Είχε την ατυχία έμεινε η χείρα Έλα όμως που μένανε δίπλα δίπλα σε κάτι παλιό σπίτα με τον γιο Χρυστοφοράκο Και την πήρε ο Ανθεόφουμος μετά από τόσα χρόνια αριστερή αποστολή Οικονόμου τη μπουκαριάρα oh. Η Θεοδώρα oh. Ο Γιάννη λοιπόν, έτριψε σκάλες στο τοράκι καθάρισε πατάτες και τι δεν έκανε. Τα μεγάλωσε τα παιδιά, τα σπούδασε. Ε, μετά ο... Ε, ο... λίγο, ε, ε, ναι, ναι, ο ο γέρος, μετά... Βαριέται ε, ο, ο, ο κόσμος, βαριέται, έλα. Λοιπόν, λοιπόν έτσι, έτσι, έτσι, τον κόσμο και εμάς, δεν, δεν εδώ είμαστε. Έλα, ρε, μα Το Da di και στο di δημοσίευμα των di Times που di για οικονομικό θαύμα. di da έχουμε di Τώρα di di da di di da di di da di di Είναι για όσου τα πιστεύουν. Πιστέψτε λοιπόν για να νιώσετε, να δείτε, να απολαύσετε κυρίω το θαύμα. Έχουμε την υπόθεση Ζήμενς που δεν υπάρχει πια. Είναι αθώοι όλοι. Έχει μπει τελείω, παρεγράφει. Δεν ξέρω τι ακριβώ θα γίνει γιατί το Νάριο έχουν ανησυχήσει και κυβερνητικά στελέχη. Το κάναμε πολύ άγαρμα. Δεν έπρεπε να γίνει έτσι. Θα μα πάρουν με τι πέτρε. Για άλλη μια φορά, η δέκατη στα τρία χρόνια αποδεικνύεται ότι η δικαιοσύνη δεν είναι δικαιοσύνη. Και άλλα τέτοια φαντάζομαι λέγονται στα κλειστά γραφεία. Όμως εμείς εδώ είμαστε για να λέμε αλήθειες. Από εδώ απ' τα Γιάννενα θέλω να πω άλλη μία αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς και τα δύο μεγάλα κόμματα κουκούλωσαν το θέμα της Siemens. Είναι αλήθεια δυστυχώς ότι τα δύο μεγάλα κόμματα δεν ψάξαν να βρουν που πήγαν τα 100 εκατομμύρια μίζες της Siemens, Διότι υπήρξαν λεφτά... που φτάσανε σε κάποιους λογαριασμούς, σε κάποιους ανθρώπους στην Ελλάδα. Αλλά αυτό δεν το βρήκανε στην Εξεταστική Επιτροπή. Η ντόρα εδώ από τα παλιά δεν είναι καινούρια, είναι όταν δεν ήταν για το λίγο καιρό που δεν ήταν στη νέα δημοκρατία και έλεγε αλήθειες από τα Γιάννενα. Βέβαια εδώ από την Αθήνα τώρα λέει άλλα. Ο Αρχιμαδρίτης και νομίζω στο Τρίκορφο Πάνο Μουλατσιώτης, Νεκτάρις Μουλατσιώτης, κάνει εκπομπές στο YouTube, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Θα ακούσουμε τώρα ε, μια, έναν απλό χαρακτηρισμό, έναν απλό αφορισμό για τα νέα ζευγάρια. Όταν ένα ζευγάρι, ας μην είναι παντρεμένοι, συζούν και οι γονεί χαίρονται που συζούν, δηλαδή πορνεύουν. Έχουν κάνει τον οίκο τους οίκο ανοχής. Τι σημαίνει οίκος ανοχή. το σπίτι που τα έχετε όλα. και αυτούς τους ανθρώπους που πορνεύουν φανερά διότι έχουν σπιτωθεί, συγκατοικούν και συζούν έρχεται και αποτέλεσμα ένα και δύο παιδιά χωρίς γάμο και έρχονται μετά στην εκκλησία να τους στεφανώσουμε τι να στεφανώσω, την πορνεία Επιβραβεύεται η πορνεία γιατί όταν βάζω το στεφάνι όπως και το φωτοστέφανο που έχουν οι Άγιοι είναι επιβράβευση του αγώνα τους. Το στεφάνι που παίρνει επάνω ο γάμος είναι επιβράβευση ότι οι άνθρωποι νίκησαν τις ειδονές και δεν είχαν προγαμιές σχέσεις. Ότι έρχονται αγνοί και παρθένοι και δεν σου έρχονται με τα κοτσούβαλα μαζί και γίνεται ο γάμος, γίνεται και η βάφτιση και έχουμε γαμοβάφτιση. Και χαίρονται οι γονείς, πετάμε ρίζια. χορεύουμε το Ισαΐα χόρευε, πήραν το στεφάνι της δόξας και εμείς το ίδιο στεφάνι φοράμε στα κεφάλια του για να ευλογήσουμε τι, την πορνεία και τη μοιχεία. Ναι, αλλά τι δέχεται, γάμο γαμοβαύτιση, γιατί είναι και παραπάνω τα έσοδα. Εδώ λοιπόν ακούσαμε τον εκπρόσωπο του Θεού να λέει ότι είστε πόρνες και πόρνοι όλοι οι νέοι άνθρωποι που προσπαθείτε να φτιάξετε ένα σπίτι, να μειώσετε τα έξοδα, να μένετε μαζί πριν το γάμο, για να επιβιώσετε σε αυτό τον τόπο και σε αυτή τη ζωή που μας έτυχε. Πόρνες λοιπόν, σύμφωνα με τη λογική εδώ του ηγουμένου και πόρνη. Κάπως έτσι, πολύ αισιόδοξα, φτάσαμε στο εκεί και ανοχή στα σπίτια σας. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος, τρίτο μέρος του λαού, μας πάει στο ακριβώς της ώρας, μαγκαζίνο, εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Αποστολή μου, Έλα. τι μου κάνεις, καλά? Καλά. Ρε, αποστολή μου, το πρωί άκουσα το ραδιόφωνο. Η σημερινή κακοκαιρία λέει ότι την ονομάσανε Μπογδάνο. Yes, please go on. Δεν Δες να βρω να φέρει το γκούλι, κακοκαιρία. Ας πούμε, άμα είναι Μπογδάνος, είναι καλοκαιρία, δεν είναι... <laughs> Δεν μου λε στην κέρα κυρία, θα γίνει χαμό. Τι θα γίνει, λέει, τι θα γίνει με αυτή την Μπογδάντη την κακοκαιρία. Θα βρέχει κοντού. Την ονόμασταν λέει Μπογδάνου, Αλ. τι θα κάνει. Έχω πέο και μουσεί. Θα βρέξει και την άλλη μαζί τη Λαπτινοπούλου. Δεν μου λε. Και θα κάνει και αυτή τη βροχή. Να μα λέει τι κρέμε να βάλουμε για να μην έχει ο κόπο μα όψη φλοιού πορτοκαλιού. Και πώ θα ξυρίσουμε το πράγμα μα. Δεν ξέραμε πέρα μόνοι μα, περιμέναμε του Μπογδάνου την αντιπρόεδρο. Αρε, αρε, Από Αυτά και άλλα πολλά σήμερα το βράδυ στο φάληρο Σάμερ Θιάτερ. Ανοιχτό είναι για κλειστό. Ανοιχτό, παρεμφανάκι. Αυτό ήθελα να ξέρω. Αποστώ. Αποστώ και με καλά. Κι καλά αποστώλη, όπω προτιμάται. Ε, συγνώμη, δεν ήθελα να σε δυσκολέψω. Τόλοι μια ερώτηση να σου κάνω. Αποστώ. Πώ μπορούμε να κάνουμε σε μια φίλη μου πλάκα. Με αυτή τη συμπεριφορά δεν μπορούμε. Αποστώλη. Αποστώ. Α, βεβαίω, σα ακούω. Πώ μπορούμε να κάνουμε πλάκα σε μια φίλη Δεν το ξέρω φίλε, δεν ασχολούμαι με αυτά. Τα, την πάτησε τώρα. ε; Την πάλι. Νομίζω βέβαια, αποστολή θα ήταν εύκολα έτσι. τα πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, λοιπόν Υπάμε πολύ. Να τη πει να πάει τηλέφωνο εδώ. Ωραία. Εγώ πάρει πιο πριν να σου πω τι θα σου ζητήσει. Ναι, να εκεί Θα έχω άγχος okay. Εντάξει μία με δύο ε okay. Κατά τη μιάμιση με βολεύει okay. Εντάξει, Εντάξει. έλα έκλεισε Καλή σα μέρα. Καλημέρα. Τι θα Αποστόλη, καλά. Καλά καλά. Το 74 μετανάστεψα στο λάβριο από Ιφαντουργία του Κάραλα. 25 χρόνια εργασία. Με 4 παιδιά και την γυναίκα μου, δουλεύαμε και η δύο νύχτα για να τα βγάλουμε τώρα. Έχε το βράδυ έξω το πρωί και έρχεται η ώρα, παιδιά στο σπίτι στο σχολείο, η γυναίκα μου ω πολύτεχνη πήρε το 90. Μειωμένη σύνταξη 450 δεχμένο το μήνα. Εγώ ήμουν 58 χρονών, χρειαζόμαι άλλα 2 χρόνια να πληρώσω. Το είχα για να πάρω σύνταξη. Ό,τι είχα και δεν είχα, τα έδωσα όλα για να πάρω μια μειωμένη σύνταξη 526 ευρώ σήμερα. Πώ μπορούμε να ζήσουμε, Το 1990 ή στο Μισελουτάξο Πρωθυπουργό, ο κόστο. Έκλεισα και τα πέντε εργοστάσια, Μια μέρα ο Καρέλα, Κέννουν πέντε χιλιάδε εργάτε στον δρόμο. Εμένα μου έδωσαν ένα χαρτί και μου λέει ότι μου χρωστάνε πέντε χιλιάδε δραχμέ ελληνικά. Δεν ξέρω όμω αν σήμερα τα παιδιά των Καρελαίων, τα εγγόνια του, Ετεινάνε. Να του στείλω εγώ από τα 526 ευρώ κανα Για να μπορέσουν να ζήσουν. Έλα ρε φιλαράκι μου, καλό. Καλώ Τι έγινε. Τι θε. Πεθυμισέ. Πότε να. Ο Τρίλι, ο Τρίλι. Όχι, λέω. Δεν με πεθυμισέ. Ε, όχι, γιατί δεν πρόλαβα να μου λείψει. Α, γιατί πού δεν βρεθήκαμε καθόλου καθίκι. Να σου πω τώρα, σε πήρα για σοβαρά πράγματα και έχει. Α, βεβαίω. Ναι, ναι. Κουβέντα με φίλο, ρε φίλε, που από αυτού που δεν πάνε να ψηφίσουν, γιατί όλοι ήδη είναι και τέτοια. Του λέω τι έχει ψηφίσει, ρε φίλε, μέχρι τώρα. Τα έχω ψηφίσει τα πάντα, μου λέει. Νέα δημοκρατία, ξέρω εγώ, έχω ψηφίσει Πασό, εγώ, έχω ψηφίσει το ποτάμι. Μέχρι και Λεβέντη, λέ, ψήφισα, για πλάκα. Κουκώ, ερε, μα, Δεν θέλει να... Να... Να... να κυβερνήσει Ψε Ψήφισε τώρα μα***α κάτω Λέω να το αναγκάσει να βγει να κυβερνήσει Ή να εκτεθεί Να το δούμε τι είναι Τίποτα στα αρχή Άρα σπίλεγε με πια να Άρα δεν τα έχει ψηφίσει όλα ε. Αυτό ρε φίλε Αυτό έχουν ψηφίσει ό,τι μαλακία, τους έρθει Και μετά λέει όλοι ίδι γίνεται Πάμε να ψηφίσουμε Ψήφισε μια φορά γαμμένο κουκουέ Λέει τώρα το π Το κερατό μου Για τα παιδιά και τα εγγόνια μα που λέγει ο φίλο πριν, ο ελαμάνα μου. Φιλιά στα κολομπέρια, θα λέμε αύριο. Όχι, αύριο σήμερα. Σήμερα στο Βάιλο Σάμερ θα τα λύσουμε όλα. Α, ναι, σήμερα στο Βάιλο Σάμερ θα τα λύσουμε όλα. Φιλιά στα κολομπέρια. Ε, ναι, 9 και, η ώρα. Τσολιά είναι τσολιαμπάν. Α, τι 7.30 θα είμαι εκεί, αγόρι μου, γιατί ξέρετε, πρέπει να βρω και ένα παρκάρο. Εγώ, αμέα, τώρα πρέπει να προσθέχω αυτά τα πράγματα. Φιλιά στα κολομπέρια.